Στηρώσουμε την Δέη Συνήμων το Κύριο Κύριε Ελέησον Υπέρ των Προτεθέντων Τιμίων Δώρων του Κυρίου Δεηθόμε από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμε Κύριε ελέησον αντιλαβούς σώσον, ελέ, Ισό, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη Κύριε ελέησον την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετυσόμεθα. Αράσου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του του Χριστού ετυσόμεθα. Αράσου Κύριε. Παναγία α χράνου υ πεβλογμένης αν δόξουρα ε πί και, και θέν πάντων των αγίων ημονέύσαντές ε και αγίλους και πάσαν την ζωίνημόν χριστό το θεό παραθό μεθα γινώσκουμε θυευλογητόςι σύντοπα λαγίο και αγαθό και ζωπιόςου πνεύματι νύν και αί και εις τους εώνας τον εώνο Αμήν ηρήνι πάσι Πίσω μεν αλήλους, ενομονία μολογήσομε. Πατέρα η ομιλία με, με. Τα Σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή του ουρανού και εγείς φορατών, τε πάντων και αγράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Χριόν του Θεού τον Μονογενή, τον Εκπαντρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ομούσιον τον τα πάντα εγένετο. Τον δει προθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Αρθένου και ένα Στα Σταυροθέντα τα υπερημόνη του Ποντίου Πυλάτου και παθόντα και τα φέντα και ανασάντα την Τρίτη ημέρα κατά γραφάς, και ανεφόντα εις τους γραμτούς, και καθεζόμενον εκκαισιών του Πατρός και πάλι διαργόμενον με τα δόξης, κρίνες, ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλίας, ούτης εν και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοϊόν, το Εκτυπατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρή και Υιώση προσκυνούμενον και Συνδοψαζόμενον, το Κοραλής Ανδιά των Προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάτησμα εις άφησην αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρόν και ζωή του μέροντος αιώνος. Αμήν.